Άγγελε. άγγελε, άγγελε, Μόνο το μου δίνεις τα φτερά σου. Ε, άιση πλέον. Είναι ο Ζουράρης, που έχει ένα διάλογο με τον Άγγελο. Όλα αυτά βέβαια από το βήμα της Βουλής, διότι που αλλού Θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο διάλογο μεταξύ του Ζουράρη και του Αγγέλου. Δεν ξέρουμε ποιο ακριβώ, ο Μιχαήλ, ο Γαβρίλ, ένα non-name Άγγελο, δεν μα το έχει διευκρινίσει. Πάντω, αυτό ο διάλογο έγινε εκεί, στο βήμα τη Βουλή. Προσφέρεται το συγκεκριμένο βήμα ε, για πάρα πολλού διαλόγου. Τον έστειλε και στο Σιχτήρ στο τέλο, τον Άγγελο. Δεν ξέρουμε του λόγου, δεν καταλάβαμε και νομίζω και όποιο παρακολούθησε την ομιλία του χτε δεν πολύ κατάλαβε. Αυτό είναι το ωραίο με τις προγραμματικές δηλώσεις, με τις ψήφους εμπιστοσύνης που κατά καιρού γίνονται, που πρέπει να τοποθετούνται πολλοί βουλευτές για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Ε, έχουμε τη χαρά να ακούσουμε αυτούς τους βουλευτές. Τώρα έχουν μπει και του Λεβέντη βουλευτές. Ε, εμπλουτίζεται πολύ. Το, η γνώση μας γύρω από πολύ συγκεκριμένα θέματα όπως εδώ με τον Άγγελο ή θα ακούσουμε και στην πορεία κάποια άλλα ευτυχώς όμως που υπάρχουν κάποιοι για να βάζουν τα πράγματα στην θέση τους ε, μίλησε και ο προθυπουργός προχτές έχουμε πολύ υλικό να ακούσουμε το απόσπασμα που περιγράφει ότι έρχεται μια ελπιδοφόρος περίοδος από εδώ και πέρα Αυτή η Βουλή, α έχετε κατά νου, θα είναι αυτή που θα σφραγγίσει κατά τη διάρκεια τη τετραετούς θητεία τη την οριστική έξοδο από την κρίση. Θα σφραγίσει κατά τη διάρκεια τη τετραετού θητεία τη την οριστική έξοδο από την κρίση όπως όλοι σας, ότι ο δρόμος ο δρόμος αυτός δεν θα είναι εύκολος. Η νέα περίοδος στην οποία εισήλθε η χώρα μετά τη διαπραγμάτευση, μετά τη συμφωνία και τις εκλογές, θα είναι μια δύσκολη αλλά ταυτόχρονα θα είναι και μια ελπιδοφόρα πολιτική περίοδος. Ε, πλέον. Να τη ελπιδοφόρα πολιτική περίοδος, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας. Το λόγο πήρε χθε βράδυ, Αυτά τα δεχόμαστε όπως έχουν, είναι αμοντάριστα, για να το λέει κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Και ο πρώτος προθυπουργός που ανακοινώνει ότι έρχεται κάτι θετικό με το που αναλαμβάνει την προθυπουργία, ξέρουμε τελικά τι αφήνουν πίσω τους όλοι αυτοί, αλλά σε τέτοια φάση πάντα περιγράφουν το θετικό και το ελπιδοφόρο που έρχεται. Χτες βράδυ μίλησε και ο Ευκλής Τσακαλώτο, χωρίς σίγμα έχουμε και άλλη μια καλή είδηση ότι οι προβλέψει μας για το τρίτο εξάμηνο είναι πολύ καλύτερες από αυτά που υπολογίσαμε το Αύγουστο πολύ καλύτερες από αυτά που υπολογίσαμε το Αύγουστο που υπολογίσαμε το Αύγουστο. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Και πάνω σε αυτό βασίστηκε χθε ο κύριο Πρωθυπουργό που είπε ότι μπορούμε να γυρίσουμε στην ανάπτυξη. Δεν μπορούσαμε εμεί να το ενσωματώσουμε, ενσωματώσουμε αυτέ τι αποτελέσματα, γιατί δεν είναι αποτελέσματα ακόμα για το τρίτο τρίμηνο. Είναι προβλέψει, αλλά αισθανόμαστε ότι όλοι, και έχουμε πείσει και του θεσμού, ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα το τρίτο ε, τρίμηνο και άρα μπορούμε να είμαστε και πιο. Και πιο Ε... Αχ, αυτό είναι Μαρκύριο. Ποια? Αισιόδοξη. <Το> αυτό είναι. Ελπιδοφόρο, λέει ο ένας. Ελπιδοφόρα, περίοδος. Ελπιδοφόρος, περίοδος. Ο άλλος, λέει, τη, πολύ, μεταφέρει την πολύ του, μεγάλη του αισιοδοξία. Κάτω από τις λέξεις στη σειρά κρύβεται αυτό. Κάτι με το τρίμηνο, κάτι θα γίνει το τελευταίο τρίμηνο, αν κατάλαβα καλά. Ε, σύμφωνα πάντα με όσα έχουν προϋπολογιστεί και σχεδιαστεί, αλλά είναι όλα αυτά πολύ καλύτερες από αυτά που υπολογίζαμε το Αύγουστο, όπως είπε ο ίδιος ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, και όλα αυτά είναι βασικός στόχο. Σας είπα ποιος είναι ο βασικός μας στόχο. Είναι μια συλλογ... ένα συλλογικό εγχείρημα ολωνών μας. Ή θα το καταφέρουμε μαζί, είτε θα αποτύχουμε μαζί. Ποιος είναι ο βασικό μας στόχος hey. Είμαι ένας από εσάς Παναγία μου. θα το καταφέρουμε μαζί, είτε θα αποτύχουμε μαζί. Έλληνες, η ώρα ήρθε Ελευθερία ή θάνατος. Η ώρα που ήρθε είναι 1 και 13 και 12 δευτερόλεπτα. Ή όλοι μαζί θα αποτύχουμε, ή όλοι μαζί θα το πετύχουμε, λέει μεταξύ όλων των άλλων. Αυτό το είπε σωστά. Είναι η αλήθεια. Απλά δεν θα συμβεί. Δεν θα πετύχει κανείς τίποτα γιατί όλα αυτά έχουν φτιαχτεί για να μην τα πετύχει κανείς. Αυτή είναι η φιλοσοφία όλων αυτών. Το ξέρουμε από τα προηγούμενα, από τον Γιώργο Παπανδρέο, από τον Αντώνη Σαμαρά και τους ενδιάμεσους παρατρεχάμενους υπαλλήλους της Μέρκελ και των υπολείπων που εμφανιζόντουσαν ότι θα σώσουν τη χώρα και καλά. Ένα από του νέου υπουργού είναι ο κύριο Τρίφωνας Αλεξιάδη. Είχε μπει στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και στην τωρινή, εκεί στα οικονομικά. Είναι αυτό που είπε ότι πρότυπό μα είναι ό,τι κάνουν οι Γερμανοί και θα έρχονται το βράδυ στι επιχειρήσει. Μέχρι στιγμή αυτό έχουν πει, αλλά πολλέ επιχειρήσει είναι και σε σπίτια, έχουν έδρα τα σπίτια. Θα έρχονται λοιπόν το βράδυ για να κάνουν ελέγχου. Στοχεύουμε δηλαδή στη μεγάλη φοροδιαφυγή με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά ενεκτικά πρότυπα, στόχου και μεθόδου. Αντιγράφουμε στο σημείο εδώ και υιοθετούμε ελεκτικά πρότυπα και διαδικασίες ευρωπαϊκών χωρών για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Πρότυπό μα είναι οι έλεγχοι που έγιναν στη Γερμανία όταν ξημερώματα εκατοντάδες ελεκτές εφορία και αστυνομική μπήκαν σε μεγάλη επιχείρηση για θέματα φοροδιαφυγής. Τέτοιες σκηνέ θα έχουμε στην Ελλάδα. Κάποιος χτυπάει την πόρτα Ποιος, Ποιος είναι Είμαι ο Αλέξης και είμαι από την Ελλάδα Έχω παιδί και δεν μπορώ Όχι πως δεν σε θέλω Για μένα είναι αίμα μου Αλλά για σένα ξένα Ξένο. Τέτοιες σκηνές τα έχουμε στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αυτά θα συμβαίνουν τα βράδια όμως, όχι ακόμη μέχρι να ψηφιστεί και να οριστικοποιηθεί. Οι ποιοι περνάνε πιο δύσκολα σε αυτόν τον τόπο, ποιοι πιέζονται περισσότερο, ποιοι εξαναγκάζονται να κάνουν πράγματα, οι υπουργοί. Δεν μας νοιάζει ο λαός, ο λαός οι συνταξιοίχοι, δεν υπάρχουν σε αυτό το θέμα, δεν εξαναγκάζονται να κάνουν κάτι. Δεν τους πιέζει κάποιος, δεν εκβιάζονται να πληρώσουν ή να μην πληρώσουν ή να κάνουν διάφορα τερτύπια ή οτιδήποτε άλλο. Οι Υπουργοί είναι αυτοί που ζορίζονται, πιέζονται, εξαναγκάζονται κυρίως η κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη που είναι και αριστερή και εξαναγκάζεται από τις συνθήκες και όλα αυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη να κάνει πράγματα που δεν τα θέλει, τα κάνει όμως πάρα πολύ καλά και πολύ πρόθυμα. Είναι μια αντίφαση όλο αυτό, αλλά μάλλον δεν απασχολεί και κανέναν. Έτσι λοιπόν ο κύριος Αλεξιάδης, αφού είπε τις νυχτερινέ επιδρομές στις φορολογικές, μίλησε για το DNA που έχει το συγκεκριμένο κόμμα που κυβερνάει και που δεν μπορεί να παίρνει μέτρα κόντρα στο DNA του. Το ξεκαθαρίζουμε. Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη. Μια σειρά από μέτρα που δεν είναι στο ιδεολογικό της DNA, στο ιδεολογικό της πλαίσιο Τα είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργό και χτες και προηγούμενες φορές Μπαμπά, no παπακά Χωρίστε παιδί μου Κάποιος χτυπάει την πόρτα Ποιος, ποιος είναι Τα βιβλία σας δεν είναι εντάξει άκρι, Άκριά, άκριά Συγχωρείτε αλλά κάνουμε τακτοποίηση Χωρίστε Μπορείτε να Και βέβαια θα τα ελέγματα. Ο ένφια, ο οποίος παραμένει και το 15. Δεν είναι μια πολιτική μας επιλογή Είναι μια πολιτική αναγκαιότητα Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι Και τον ένφια δεν το θέλουνε Του έχει μείνει από τα παλιά ε, Δεν τον αλλάζουν από ό,τι ξέρουμε αν Και έπρεπε να είχε αλλάχθεί Και γενικώς έχουν ένα ιδεολογικό DNA Αυτό είναι το αστείο το οποίο δεν μπορούν να το νοθεύσουν με μέτρα αντιλαϊκά όπως λέει. Παρ' αυτά τα ψηφίζουν, τα παίρνουν ό,τι τους πει η Τρόικα ή το Κουαρτέτο. Πιο ακριβώς όμως είναι αυτό το ιδεολογικό DNA. Θα είχε μια αξία να μας το εξηγήσει κάποιος, γιατί έχουμε μπερδευτεί με τις αποχωρήσεις και όλο αυτό το εξάμεινο τη κολοτούμπες του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν αυτό το ιδεολογικό DNA που σε διαφοροποιεί υποτίθεται από όλα τα άλλα DNA, που είναι δεξιά συστημικά ή δεν ξέρω τι άλλα, αν δεν το εφαρμόσεις στα δύσκολα που περνάει ένας λαός τι νόημα έχει να έχει αυτό το αριστερό DNA για να το εφαρμόσεις πότε όταν στα δύσκολα κάνεις, ακριβώς όσο έκαναν και προηγούμενη, προηγούμενοι, δέχεσαι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και χειρότερο αυτά που σου υπαγορεύουν Οι ξένοι. Ένα απλό ερώτημα, δεν υπάρχει απάντηση, μάλλον υπάρχει και την ξέρουμε όλοι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πια η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο ευκλείδης Τσακαλότος που τον Αύγουστο και βάζει βασικό στόχο, το Αύγουστο πάντα, ο ευκλείδης Τσακαλότος μίλησε στη γραμμή πάντα του Αλεξιάδη που ακούσαμε πριν για το ιδεολογικό DNA και για τα ριζοσπαστικά πράγματα που πρέπει να κάνουν. Λέω κάτι που πρέπει να το λέει ο κάθε Σιριζέος Ότι αριστεροί άνθρωποι μπαίνουν στην κυβέρνηση για να κάνουν ριζοσπαστικά πράγματα Αν σταματήσουμε να κάνουμε ριζοσπαστικά πράγματα για να παραμείνουμε στην κυβέρνηση Έχουμε χάσει την μπάλα Και είναι στο χέρι μας να μην χάσουμε αυτή την μπάλα Είμαι ένας από εσά. Παναγία μου! Σας λέω ότι αφού το κατάφερα εγώ, μπορεί να το καταφέρει ο καθένας από εσά. Δεν θέλουμε να καταφέρουμε αυτό που κατάφερε ο Άδωνης, να είναι δηλαδή πρόεδρο πρόεδρος της Δημοκρατία. Τι ντροπή. Με στο χώμα να μπαίναμε καλύτερα παρά να διεκδικούμε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας επειδή παίζει πολύ με αυτό το επιχείρημα. Ο Τσακαλώτος πριν είπε ότι πρέπει να κάνουμε ριζοσπαστικά πράγματα αλλιώς δεν έχει νόημα να υπάρξουμε να υπάρχουμε αν δεν κάνουμε ριζοσπαστικά πράγματα. Τώρα τι ακριβώς ριζοσπαστικά πράγματα κάνουνε μας τα είπε πάλι ο ίδιος ο Ευκλήτης Τσακαλώτος. Κόψαμε τον Αύγουστο τις προώρες συντάξει, Της κόψαμε. Δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιον που γίνεται άνεργος 57 χρονών και είναι πολύ δύσκολο να βρει πάλι δουλειά. Δημιουργεί. Είναι πρόβλημα ότι σε κάποια νησιά μειώθηκε η έκτοση σε πλούσια νησιά του ΦΠΑ. Είναι πρόβλημα γιατί υπάρχει πάρα πολύ φτωχός κόσμος και σε πλούσια νησιά. Άρα όμως δεν μπορεί το φορολογικό σύστημα να απαντήσει και πολιτική, δημιουργούμε πρόβλημα σε πάρα πολλούς αγρότες επειδή αυξάνονται οι φόροι στους αγρότες. Δημιουργούμε πολλά προβλήματα. Μπράβο! Είμαι ένα από εσάς. Σας λέω ότι αφού το κατάφερα εγώ, Μπορεί να το καταφέρει ο καθένας από σας. Να σας από εσά που βλέπετε τώρα την εκπομπή, μπορεί να ονειρεύει τον εαυτό του μετά από λίγα χρόνια βουλευτή υπουργό και γιατί όχι αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Βρε, δεν θέλουμε να γίνουμε όλοι αρχηγοί, δεν είναι τιμητικό, είναι ντροπή για πολύ κόσμο, για την πλειοψηφία θα έλεγα. Αλλά παρόλα αυτά επιμένει να μας βάλει στο παιχνίδι. Ακούσαμε το ριζοσπαστικά, τα ριζοσπαστικά πράγματα που πρέπει να κάνει... Με ένα αριστερό κομμάτι, δεν έχει νόημα να υπάρχει, ω τέτοιο. Ο Ευξηλίδη Τσακαλώτο μίλησε για τα προβλήματα που δημιουργούν όλοι αυτοί στου αγρότε, στου νησιώτε και σε άλλε κατηγορίε πολιτών. πολύ ριζοσπαστικά. Κανένα δεν θα μπορούσε να σκεφτεί πιο ριζοσπαστικά. Για να σπάσει τελείω τι ρίζε τη λογική, τη δεοντολογία τη αν υπάρχουν τέτοιε. Για να το τερματίσουμε, Μιχαλογιανάκη στην αλήθεια μας είχε λείψει μετά το μνημόνιο Ευτυχώς όμως εμφανίστηκε, τοποθετήθηκε Και ήταν και αυτός πάρα πολύ ειλικρινής πάντα στο ιδεολογικό DNA ενός αριστερού κόμματος Κανένα φόρο από αυτούς που υπάρχουν δεν έχει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ Κανένα, όλους τους βρήκαμε, είναι η αυτή <Τοχε> <Τοχε> Μπαμπάκα Χωρίστε παιδί μου Κάποιος χτυπάει την πόρτα Ποιος, ποιος είναι Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας Και ήρθα να σας φάω τα λεφτά σας Μουσική. Μουσική. Κανένα φόρο Από αυτούς που υπάρχουν Δεν είχε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ Κανένα, όλους τους βρήκαμε Είναι η είδηση αυτή Μουσική. Κανένα φόρο από όλου <Και> δεν βάλαμε εμεί. Ήθελα να τα ακούσω. <Και> Γελάει όλο το πάνελ με αυτό που είπε ο Μιχαήλ Ογεννάκη. Το είπε και δεύτερη φορά και είναι και είδηση μάλιστα ότι όλοι αυτοί οι φόροι που υπάρχουν και ξέρετε και θα του πληρώσουμε δεν έχει βάλει κανένα από αυτού ο ΣΥΡΙΖΑ. Απολύτω. Οπότε τώρα που θα πάτε να πληρώσετε, που θα μα έρχονται τα έμφυα και όλα τα υπόλοιπα, δεν βρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, βρίζουμε αυτού που βάλανε αυτού του φόρου. Το ενδεχόμενο να ρωτήσει κάποιου γιατί δεν καταργείτε, που είχατε πει θα καταργούσατε του μισού από αυτού, δεν τίθεται θέμα, δεν το ρωτάει κανεί, είναι τελείω άστοχο. Αλλά καμαρώνει όμω ο Μιχελογεννάκη που δεν έχει βάλει φόρου το κόμμα του στο Δελφινάριο. Αν ερχόταν αυτό ω κείμενο, θα το απέρριπταν εκεί οι θύνοντε ω πολύ υπερβολικό. Παρ' όλα αυτά, συμβαίνει στην ελληνική πολιτική ζωή έτσι όπω την ζούμε και την βιώνουμε. Εδώ ηλιοφρένεια, 2-11. Ποιο είναι η είδηση, ότι είναι η Έτσι, όσο είδης είναι και το άλλο είναι και αυτό 21 200 8 το τηλέφωνο επικοινωνίας ο θέλει να στείλει SMS γράφει Real και Νο no, το μηνυμάτω όλο αυτό αποστολεί στο 54% και αν θέλετε να στείλετε mail στη διεύθυνση studio-papaki-realfm.gr ο Μάριος Καγής είναι αυτός που πετάχθηκε και είπε τι ακριβώς είναι η είδηση επηρεασμένο, λογικό από τον Μίχαλο Γιαννάκη και εντός ο λίγων λεπτών μετά από την ιδεολογική πλατφόρμα ενός εκτών. Υποψηφίων του πιο αγαπημένου μας Θα είμαστε εδώ για να τα πούμε Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγε μου να περπατώ Να πηγαίνω στο σχολείο Να μαθαίνω γράμματα Γράμματα σπουδάω του δω τα πράγματα Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης Μια σοβαρή Το τονίζω Μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωσης Για σας λέτε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 Σας είπα ποιος είναι ο βασικός μας στόχος. Ή θα το καταφέρουμε μαζί, είτε θα αποτύχουμε μαζί. Οφείλουμε, όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Ποιο είναι ο βασικό μα στόχο. Είναι μια συλλογ... ένα συλλογικό εγχείρημα ολωνών μας. Ή θα το καταφέρουμε μαζί, είτε θα αποτύχουμε μαζί. Το μαζί πάντως έχει μια αξία γιατί όταν το μοιράζεις είναι διαφορετικό. Ε, αφήνουμε αυτά τα οικονομικά και τις πολύ αισιόδοξε προβλέψεις και διαπιστώσεις που έκαναν... Δύο υπουργοί και ένας βουλευτής, ο Μηχαίλου στη Βουλή και στα πάνελ. Και πάμε στη Βουλή να μείνουμε μάλλον, να ακούσουμε τοποθετήσεις για φλέγοντα και πολύ επίκαιρα θέματα. Θα σας δείξω και άλλα μερικά παραδείγματα. Ξέρετε ότι είχαμε, ευτυχώς, μέχρι το 6, 44 στις τέσσερις αυτές τάξεις του Δημοτικού και τρεις του Γυμνασίου, είχαμε 44 δημοτικά τραγούδια. Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες βέβαιος, Αν σας πω ότι η βάση Τη σημερινής δημοτικής γλώσσας Είναι το δημοτικό τραγούδι Όχι μόνο για την υπέροχη ομορφιά του δημοτικού τραγουδιού Αλλά και το εκπληκτό ήθος Όταν η Δέσπο κάνει πόλεμο Με νύφες και μαγκόνια Όταν στα τάρταρα της γης Στα κρυοπαγωμένα Έχει αυτή την ανεκλάλητη ομορφιά Έρχονται 27 27 συνταγές μαγειρικέ. Όλα στον ενέστόρο χρόνο. Δηλαδή θα πει. Πήρα το Μαϊτανό, χτύπησα τι αυγά, έκανα μελέτα σαν τα μυαλά του παιδαγωγικού Ινστιτούτου και μετά τι έκανε την πέταξα βεβαίω, διότι δεν μπορεί να τη φάξα. Απλά δημοτικά στην ομελέτα που επίσης δεν μπορεί να αντιφάσει. Ο κόσμο ζουράρη ήταν, εννοείται, η φωνή του είναι τόσο γνώριμη, τόσο αγαπητή και πολύ μεστά περιεχομένου όλα αυτά που ακούσαμε. Λάω. Ένα αρρύφαση με, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μήπω του έδωσε τη σερωτήση ο Κυργίκο εκεί, εχθέ. Του Άδωνη. Ναι. Γιατί? Γιατί μπερδεύτηκε πολύ κάτι για συντρόφια, λέει, για συντρόφια. Τώρα μίλαγε για τη Γιούτα. Γιούτα μίλαγε για Βούτα. Πολιτεία τη Γιούτα. Γιούτα, Γιούτα Τζαζ, μάλλον την ομάδα μπάσκετ. Τι. Βλέπει NBA ο Άδωνη. Επειδή είναι κοντό αυτό, κοιτάει τι τεχνικέ από του ψηλού εκεί, πώ θα κερδίσει το μήμαράκι. Βρήκα ευκαιρία τώρα να γελάσει ο κόσμο με τον Μπογκολο. Ναι, γιατί είναι κάτι άλλο η Δημοκρατία. Για τον Άδωνη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 Αν έχουν λίγο χιούμορ ε, οι νέοι δημοκράτε, πρέπει να βράσουν τώρα την ευκαιρία και να ψηφίσουν όλοι οι άτομα, έτσι. Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Εννοείται ότι πρέπει να ψηφίσουν οι άδοντε. Βλέπω τέτοιο πατατράκ του με ημαράκι να έρχεται. Ο ενωτικό, ο τάχα μου κτλ. Θα πάρει ένα παπππάρι. Okay. Το βλέπω εγώ να έρχεται. Oh, <laughs> τι λε τώρα. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να χάσει ο άδονη είναι αν αλλάξει ο τζιτζικό σα το όνομά του και βάλει ένα αλφα μέσα. Τι να το κάνει? Κώστας. Τζατζικώστα. Ναι, και θυμίσει Τζατζίκη με η μαράκι Λίγδα. Τυπήσει τον Έλληνα κάτω από τη μέση, εκεί βαθιά <laughs> μέσα του, με Τζατζίκη και το ρίξει ο Τζατζικώστα. Μόνο έτσι μπορεί να χάσει, δηλαδή, ο Άδωνη και να γουστάρουμε όλη Τζατζικώστα. Να φουτάμε μέσα του να βρωμάμε σκόρνο. Παίζει να βάλει μετά τον αδερφό του να πουλάνε βιβλία εκεί έξω από, το, από τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Να πουλάνε. πουλάνε. Πώ θα με κάνετε πρόεδρο και πώ θα γίνω πρωθυπουργό. Πώ θα νικήσω τον Τζίπρα. Έργα και ημέρε. Ή μάλλον πιο ζωστά έργα και η Λέρε. Και η Σοφία δεν πρέπει να γίνει αντιπρόεδρο Η Η βουλτεψη. Η βουλτεψη. Ναι, ναι, ναι. Α Θα το στείλει όλο με ακροδεξιού λε ο άδουν. Ναι, δεν αποκλείται. Αν βάλουμε και σε μία έτσι θέση α, δεύτερο αντιπρόεδρο και τον oh, το κουμάτο. Το καλύτερε, ο γιακουμάτο είναι κεντρο, μόρα είναι κεντρό, δεν κάνει γι' αυτό. Θα μπορούσα ο γιακουμάτο να του κουράρει. Μια κοινεί και, και γιατρό, για αυτού. Είναι, είναι για άλλου, για κόσμο έξω να επικοινωνία. Κουράρει τον άδωνι, α πούμε. Yeah. Τι χειρότερο μπορεί να του κάνει. Yeah. Τι γιατρό είναι. Γιατρό φορο τι είχε κάνει με εκείνο το γυροκομοί, τι έκανε καλά. Καλησπέρα. Όπ, καλησπέρα. Να σου αγόρι, λοιπόν, μία ερώτηση. Ο Άδωνης είπε ότι είναι αριστερός. Ναι, γιατί τόσο το έχουν πει, γιατί να με το ο Άδωνης. ο Άδωνης. καριέρα κάνει, παιδί μου, δεν κάνει πολιτική, ε. κάνει καριέρα. Ο Άδωνη, σαν Υπουργό Υγεία, πόσου γέρου απογείωσε στον άλλο κόσμο. Όσου μπορούσαν. <laughs> Και όσου δεν τα κατάφερε, θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα, θα το ψηφίσουν για Νέα Δημοκρατία Πρόεδρο. Με τα νοσοκομεία που λειτουργούσαν άψογα, με, με, με τα φάρμακα, τα γεννόσιμα, απογείωσε κόσμο. Εντάξει, τώρα σε τι μαρκέ. Ποιον στηρίζουμε. Δεν ασχολούμαι, ρε φίλε. Ε, δεν ασχολείσαι <laughs> τώρα. Τι σημασία έχει το <laughs> ιδεολογικό. <laughs> δεν έχει να κάνει το ιδεολογικό. <laughs> δηλαδή με την μπάλα εκεί δεν έχει να κάνει το ιδεολογικό. Ασχολείσαι. <laughs> Βλέπει τι ομάδε. <laughs> Ο κάθε ιδιοκτήτη. Ομάδας, κάτι στηρίζει κι αυτό. Ο ένα είναι χρυσαυγίτη, ο άλλο είναι συστημικό του λατά και ο άλλο κολλητό του Σαμαρά. Καταλαβαίνει, κάτι γίνεται από πίσω. Και είναι και ο Ρώσος που έχουμε το μαφιόζο. Φίγε. Από πίσω κάτι παίζει, <συσκάς> στηρίζεις όμω μια ομάδα. Δεν έχει να κάνει το πολιτικό. Παίζουμε τώρα και εδώ. Τι <συσκάς> σε νοιάζει η ιδεολογία λες και έχουν ιδεολογίε ο Άδωνη, ο Τζιτζικόστα, ο Μημαράκης και ο Κυριάκου. Αϊ παράτα μας Ποιο <συσκάς> στηρίζεις, στίχημα είναι. <συσκάς> Πού το κατάλαβε. Εγώ υποστηρίζω το Μεϊμαράκι. Α, α μ' αρέσει. Και... Έτσι θέλω, παιδιά, να παίρνουμε θέση σιγά-σιγά. Οι -σιγά. τηρίε να... των χυμάτων τι θα γίνουν, κλέφτε, παραπάνω πόσο είναι, Πρέπει να βγει κάποιο, ο οποίο είναι μπρασαρά. Γιατί τώρα έρχεται μνημονιακό χειμώνα και ο Τσίπρα πρέπει να ζεσταθεί το σύστημα. Και θέλει κάποιο να του κουβαλάει τα ξύλα για τη φωτιά. Δεν είναι μόνο Πρώτα... αυτό ο λόγο, χρειάζεται και κάποιο που να έχει και λίπο, θα κρυώσουμε. Ο Μεϊμαράκι έχει λίγο λίπο παραπάνω από του άλλου. Ε, βέβαια, ο... Είναι και χρόνια κυβερνητικό, λίγο λίπο. Οι άλλοι, α πούμε, τι να σου κάνουν οι γλίτσε του συστήματο. Ναι, θες ένα με ημαράκι, είναι η αλήθεια Με τον Άδων θα κάνεις δουλειά Η γλίτσα ξεκολλάει κάποια στιγμή <Τι> Κανένα φόρο από αυτούς που υπάρχουν δεν έχει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα. Όλους τους βρήκαμε. Είναι η είδηση αυτή. Επιτέλους και είναι μια πολύ καλή είδηση. Δεν είναι σκέτο μια είδηση. Έχουμε δει όλοι φαντάζομαι το έχετε δει, το βιντεάκι. Το καινούριο βιντεάκι για τη Χρυσή Αυγή. Το είχε επικαλεστεί η μητέρα του Παύλου Φύσα στην κατάθεσή της την ε, Παρασκευή. Και έλεγε για κάποιο βίντεο. Εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο δικαστήριο ε, όλα αυτά τα βίντεο και τα κάποια αποδεικτικά θα τα ακούσει, θα τα παρακολουθήσει όταν τελειώσουν όλοι οι μάρτυρε στο τέλο τη δίκη. Ευτυχώ το βίντεο από χτε έχει ανέβει και μπορούμε όλοι να έχουμε άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι και ο πυρηνάρχη τη νίκαια που μιλάει στου ομοειδεάτε του μαζεμένοι σε κάποιο γραφείο και του λέει: Θα πάμε στο τάδε και ένα πανηγύρι που γίνεται. Ό,τι κινείται, σφάζεται. Αυτό είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε εντολή. Αν δεν δοθεί εντολή δεν μπορούμε να πάμε, αν πάμε θα πάμε με την εντολή και να παρακαλάτε να δοθεί εντολή και γελάνε όλοι μαζί. Καταλαβαίνει και ο, και ο Αδαής ότι όλα αυτά που γίνονται, που έχουν γίνει κατά καιρού. μερικά έχουν αποδειχθεί, κάποια άλλα δεν έχουν αποδειχθεί, ότι γίνονται κατόπιν εντολής από πολύ ψηλά γιατί έτσι λειτουργούν όλα αυτά, όχι το συγκεκριμένο φασιστικό κόμμα το ελληνικό, έτσι λειτουργούν, λειτουργούσανε. Όλα αυτά πάντα με στρατιωτική πειθαρχία, με δομή στρατιωτική και με εντολέ από πάνω. Όλο αυτό το, το βιντεάκι και ο δώρο που έχει γίνει μας ξύπνησε έτσι τους γνωστούς συνειρμούς και θυμηθήκαμε την επομένη μεθεπομένη τις δολοφονία του Παύλου Φίσα που είχε βγει ο Κασιδιάρης και διέψευε ότι όλα αυτά τα έχουν κάνει χρυσαυγητές. Ουδεμία έχει σχέση έχει, έχει χρυσή αυγή, με το γεγονός αυτό ασφαλώ, αυτό το ξέρουν οι πάντες Το ξέρει η αστυνομία, το ξέρουν οι δημοσιογράφοι, το ξέρουν οι πάντε. Πάνε κάποια υποκείμενα και μα κατηγορούν, όπω είπατε, και δημιουργούν αυτό το κλίμα. Το κλίμα πόλωση, το κλίμα πολέμου. Μόνο και μόνο για να εισπράξουν πολιτικά ωφέλη. Πρώτον, δεν έχει ουδέμια σχέση η Χρυσή Αυγή, ασφαλώ και δεν είναι δικά μα μέλη. Είναι μια εσχρήση κοφαντία, ουδέμια σχέση με τη Χρυσή Αυγή είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Απολύτως. Είναι και τόσο αθώοι και αγαθοί έτσι και αλλιώ, οπότε δεν υπάρχει σύνδεση με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς. Ένας άλλος συνειρμός ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ανεβαίνει κάποιος που κάνει με τρόπο, πώς να πω, ακτιβίστικο, πολιτική πάνω σε αυθεντικά προβλήματα. Mm. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιάται αυθεντικά. Το λέω αυτό επειδή είμαι χρυσή βγή, επειδή του υποστηρίζω. Όχι. Αλλά όμω να πει την αλήθεια. Δεν του υποστηρίζει, εννοείται, είναι δημοκρατική, όπω λέγεται τώρα, στην παράταξη. Είναι πασόκ, υπουργό με περγαμινές. Αλίμονο όμω ήταν ένα αυθεντικό κίνημα που είχε δημιουργηθεί και με ακτιβιστικό κίνημα και διάφορα άλλα τέτοια πάρα, πάρα πολύ ωραία. Δύο μέρε μετά την δολοφονία Φίσα, στο τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου, είχε εμφανιστεί ένα συνδικαλιστή, πλάτη βεβαίω. Ο οποίο έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη ότι ο Ρουπακιά ήταν αριστερός Ήταν στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό. Στον αριστερό χώρο. Στον δηλαδή, αριστερό, πιστέψτε μου. είναι, και... είναι έκπληξη αυτό. Και βόμβα. Στον αριστερό. Μιλάμε για όσους, όσους δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή αυτή την κουβέντα με έναν από τους συναδέλφους στην εταιρεία Πετρελαιοειδών που εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος, ο δράστης. Μας δίνει μερικά στοιχεία για το προφίλ του και μας είπε μεταξύ άλλων ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε ακούσει ότι ανήκες σε άλλο πολιτικό χώρο μας εξήγησε ότι ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε για το χώρο τη αριστεράς. Αυτό όλο ήταν τόσο αστείο που κράτησε μόνο μια μέρα, δεν έμεινε παραπάνω. Το είχαν σκηνοθετήσει κάποιοι, έπαιξε για κανένα 6 εφτάρο Κατάλαβαν κι αυτοί το, με στον πανικό του ότι ήταν τόσο εξόφθαλμα άστοχο και το μάζεψαν στην πορεία. Κανεί δυσχολήθηκε Βέβαια, έμεινε η καλή προσπάθεια αυτών των μυστικών και άλλων υπηρεσιών να αποδείξουν ότι ο Ρουπακιά ήταν αριστερό και όχι χρυσαυγήτη. Έτσι βγάζουμε το συμπέρασμα, ακούγοντα αυτά τα λίγα εδώ αυθαίρετα που βάλαμε εμεί, ότι είναι ακτιβιστέ, ότι είναι και παγιοί αριστεροί που έχουν πάει εκεί και περιμένουν εντολές για να σφάξουν ό,τι κινείται. Με μία, με δύο, τρεις κουβέντες, κάτω τα χέρια από τη συγκεκριμένη οργάνωση. Κάτω τα χέρια από τη Χρυσή Αυγή. Κάτω τα χέρια από τους Έλληνες ακροδεξιούς και λοιπούς νεοναζί. Όλη στη Συναυλία Διαμαρτυρίας Για να στηρίξουμε την οργάνωσήμα Θα τραγουδήσουν Νότις Φακιανάκης Σάφι πάνω Να μοιάζεις Γιάννης Πλούταρχος Αχ κορίτσι μου Στους χτύπους Της καρδιάς μου απόψε χόρεψε Γιάννης Πέτρος Γαϊτάνος Υψηλότερο Το αίτημα για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή θα επαναδιατυπώσει ο Πάπις Παπαδημητρίου. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Αυθεντικό κίνημα θα τη χαρακτηρίσει ο Ανδρέας Λοβένδο. Είναι το πρώτο κίνημα που γεννιάται αυθεντικά. Ότι στο Χίτλερ θα ψαλεί η Ελένη Ζαρούνια. Όλη την άλλη Τετάρτη στι 9 το βράδυ στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος για να βρω το φωνάξουμε. Μια ώρα πριν την έναρξη τη συναυλία πάρτε μέρο στο παιχνίδι. Το κυνήγι του δαπού. βρές τον Πακιστανό που κρύβεται στα γύρω στενά τη πλατεία και κερδίσει μια τούφα από τα πλούσια μαλλιά του Κώστα Άλλουστι, μεγάλη συναυλία για την υποστήριξη της χρυσή Αυγής. Όλοι να μπορούμε. Τα ακολουθεί η στην πλατεία Αττικής. Όλοι οι ακτιβιστές και όσοι οι ακτιβιστές προσέλθετε. Ναι. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Η Ελεφέ. Ναι, ο Ήλιος. Με κάποιον μεταμπορικός δεν μπορώ να μιλήσω. Από που τηλεφωνείτε. Από εταιρεία κοινωνική ψυχιατρικής για ένα αρδιαφωνικό σποτ. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι το προκλογικό του. Όχι. Ψυχιατρικής δεν μου είπατε. Ναι. Ε, για τον Άδωνη θα είναι. Ε, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο για τα... Να σα δώσω. Εντάξει, δεν θέλετε. Μισό λεπτάκι. Έχετε Τον άκουσε στο Λοβέρδο. Τον άκουσα. Καλά, ποιοι κατέστρεψαν την Ελλάδα και έχουνε μούτρα, βγαίνουν και μιλάνε ακόμα θα φτιάξουν τη χώρα. Αχ, ρε Λοβέρδο. Καλά, δεν έχουνε μούτρα. Βλέπει αυτά του Λοβέρδο, είναι αυτά μούτρα, δεν είναι μούτρα αυτά. Το λε, να ένα μούτρο. That's δεν βλέπετε, παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν ακούγεται, δε, δε, δε, δεν αισθάνετε. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα βγαίνει και μιλάει, γιατί θα μην μιλήσει. Είχε την <laughs> τζίπα από χθε και την έχασε τώρα. Α, η μα ακούστηκε τους παπάδες με τα τάματα της Τίνου που τα κάνουν χρυσό κάτι ακούστηκε πέρα στο ίντερνετ γενικά ακούστηκε κάτι αλλά δεν το πολύ βγάζουνε. οι παπάδες λιώνουν το χρυσό ή μου φαίνεται λιώνει από τη ζέστη ο χρυσός Άχ. τόσα κεριά εκεί μέσα δεν θα λιώσει για να το προστατεύσουν λοιπόν οι ιερείς οι στο λόγο του Θεού ε. υπό την των, για να μην χαλάσει και yeah. λιώνει τα κεριά και μπερδεύεται με το κερί τα, τα χώματα τα μανουάλια και όλα Yeah, papadhi, Δεν ξέρω Γερμανία τέλο πάντων για κάτι καλό φαντάζομαι για το ναό <laughs> Δεν έχουν σταματήσει τώρα να σου λένε να πληρώσει για την αποπεράτωση του ναού. Σου λέει να, nah, έχει πληρώσει. <laughs> Με το χρυσό σου. <laughs> τέλος πάντων, φιλάκι, Αποστόλι, μου, για σου μωρό. Φιλιά, να ξέρει yeah. πάντα η πίστη σώζει, ε! <laughs> παντού, παντού, Η πίστη παντού, στους παπάδε λίγο περισσότερο, Έτσι, <laughs> γεια. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Είμαι στην κεφαλωνιά και θα ήθελα να μου λέγατε ακριβώ στο λιξού. Ποιο εργαζόμενο στα θημάκια γιατί δεν συγκεκριμένα έχει. Έχουμε το ζιζάνιο FM, 89,2. Το ζιζάνι, επειδή μεγάλο αυτό το ζιζάνια. Αλλά αν φύγει από το λιξούρι και πα στην κεφαλώνιά, για το μεταξύ μα στο λιξού κεφαλώνια δεν το λε. Από λάθο είναι κολυμμένο εκεί. <Λι> τα ξέρω αυτά, τα ξέρω. Και παίρναν στην κεφαλιά την κανονική, την οριτζινά, <Λι> να πα πάνω στο πυργεί, που είναι ορεινό το πιο όρινό να πά στο πυγεί εκεί πιάνει και από Αθήνα. Τόσο ψηλά που είναι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 Νομίζω δεν τα έχω δοκιμάσει όλα τα ανώμαλα. <laughs> Είμαι βέβαιη. Λύσε μου μια απορία. Ε, γιατί ο Άδεν έχει φαγωθεί να βγάλει από πάνω του το χαρακτηρισμό του ακροδεξιού, Έχει, Έτσι... δεν έχει, δεν βγαίνει, παιδί μου, η λέρα από πάνω με τίποτα. Δεν βγαίνει, αυτό πιστεύω και εγώ. Παρ' όλα αυτά, χθε μιλούσε εκεί για κεντρώου και δεξιού και κεντροδεξιά και, ε, και Τι να κάνει, δεξιού... είπε ότι είναι pop, αυτό που περνάει. Παιδί Λέβαια. μου έμπορε ένα άνθρωπο, βιβλία πουλάει. Σωστό. Δεν θα πουλήσει ιδεολογία, ντε τάχα μου. Τα. Τον λιγουρεύεστε, τον λιγουρεύεστε. Πάτ Ήταν κάποιον στην τζύπρα ότι δεν είναι στην αντιπολίτευση. Ο τσίπα, δεν είναι στην αντιπούγει στην κυβέρνηση. Ναι, το όπα ναι. Κυλάκα κάνει παιδί μου και σε ότι είναι ο τσίπα στην κυβέρνηση, το κυβερνάει ο τσίπα. Στην αντιπολίτευση είναι. Είναι η μέλη στην κυβέρνηση με ένα αντιπολιτευτικό παράρτημα στην Ελλάδα. Σιγά. Δεν νιώσει καθόλου δροπιπτωση έτσι. Ο τσίπα. Τσίπα, ο τσίπα. Τίποτα, ήθυμο. Έλα καλέ τώρα. Αυτά παλιά. Ο τσίπα πέρασε στο στάδιο που σβριστήκαν οι ενοχέ. Με το που πουστήκαν οι ενοχέσαι, φύγαν οι λαφαζανέοι που ήταν τελευταίε εννοέσει που είχε. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, είναι ικανό πια. Για όλα. Ναι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι μαζί Σοβαρότητα κυβερνητικής άκου λοιπόν αυτό που θα πω γιατί είναι πρώτη φορά που παίρνω και έχω να πω κάτι πολύ σοβαρό Είναι η πρώτη φορά που παίρνεις Και λέω κάτι πολύ σοβαρό Α, λέω εγώ. Όσο θα υπάρχουν σε διεκδικήσεις αρχιές κομμάτων Αδόνηλες και Κεριακή Τόσο θα κάνουν πάτη στου εγκεφάλους των Ελλήνων νοφώματα όπως η πίση <Τι> Έτσι φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε λαό ο οποίος αρχίζει τώρα και αμέσως μόλις τελειώσει με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Δεν μου λε το κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο το y, με τον y. με ε. Με ε, του σκύλου. Με ε, κοινοβούλιο έτσι. Ναι. Είτε Ιούτα ή Ιούτα ρε. Πριν από μια εβδομάδα ήρθε στο γραφείο μου ο υπεύθυνο εξωτερικής πολιτική, α το πούμε έτσι, δεν λέγεται ακριβώ έτσι ο τίτλος τη πολιτεία Αμερικής. Ξέρω εγώ τι είπε το που θέλει να πει και Ιούτα. Νομίζω ότι είπε Utah, σορές, είπε <σο> που ήταν αυτή Να μην περασπίζει το παιδί της. Ε, η μάνα η Τούρκα που λέμε. Ε, για μετά ένα... Περίμενε παιδί μου γιατί τώρα λες. Τα... Η τώρα είπε ότι στηρίζει τον Κυριάκο. Τα είπε ότι στηρίζει τον Κυριάκο. Με το μειμαράκι πηγαίνει αγκαζέ, ναι. αλλά τι να πει. Όσο για τον κύριο Βρούσιμ. Α, ξαναπαίρνεις μου χρήτσα. Το άφησε υπονούμενο για τη ζωή ότι τον ψήμισε ο ελληνικός λαός Θα του θυμίσω ότι τον ψήφισε το 20% του εκλογικού σώματος Γιατί κάτι ζωντόβολα 45% δεν πήγα να ψηφίσουν κάτι μάκε. Τώρα που μα θα έρθει η τσακό που αντιβάλε. Περνά yeah. το μυαλό σου ότι κόμματα σαν για αυτά που υποστήριξε στι τελευταίε εκλογέ, γιατί κάθε έξω. <Τι>... Βοήθησαν στην αποχή σου λένε καραγιό ζύμη όλη αυτή. Μισό ο δεν υπάρχει. <Τι>... Η άλλη πήγε <Τι>... με το λαφζάνι <Τι>... βλέποντα πώ θα φάται. Λα φαζάνι, αλλά είμαι, είμαι μονικό ο παπαμπούλινγκ και σεξιστικό. Είμαι μονικό με τη ζωή σου. το παίρνω πίσω. Μήπω βοήθησαν και αυτοί στην αποχή, πρώτον. Δεύτερον, αυτή που στήριξε, πόσο το εκατό του εκλογικού σώματο πήρανε, 1,5. Ah, Α, καλά. είναι. δεν Όχι, δεν θέλω να την επιρροή, ρε παιδί Και 1,5 και δεν πήγανε στη 1,5 Μα ο ελληνικό λαός φίλε μου είναι γεννημένο για βούλος, δεν το έχει καταλάβει. Κάτι έχω ακούσει, ε, κάτι μήνω... έγινε... κάτι Λέβαια... Μπράβο, κολοκοτρόλι, σου είπα ότι αν δεν πολεμήσετε τους Τούρκους, θα το σκοτώσω. Τι νομίζετε ότι οι να πολεμήσουνε. είναι γεννημένοι για βούλη. και Θέλω να σου πω κάτι. Έχω ένα πρόβλημα τώρα τελευταία με την κινητή τηλεφωνία. Και παίρνουν τηλέφωνο. Εμένα ναι. Τον άσθετο να κρίνω τον υπάλληλο που με παίρνει τηλέφωνο από την κινητή τηλεφωνία. Πε μου πρώτα φιλαράκο τι μισό παίρνει αυτό ο άνθρωπο. Πόσε ώρε δουλεύει και τι μαγειε του είναι ο μάνατζερ από πάνω να λέει. Και μου ζητά εμένα να τον βαθμολογήσω. Λέει από το 10 μέχρι το 1. Γιατί είναι ενοχική στι εταιρείε. Κινητή είναι λίγο ενοχικοί. Θέλει να του διώχνουν ο πελάτε. Μην του διώχν αυτή. Είναι κατά βάθο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 Πέφτια φάτα σου για να δει αυτά τα μαρτυμένα που καπνίζανε και το ένα κετάλλο και, και πώ είναι έτσι το μάτι σου και είσαι με ένα μάτι γιατί η κοπέλα είχε πτώση του η security. Δεν είχε λάδι κανένα σφαρό πρόβλημα ο κοπέλα, ούτε πειράζει την ώρα απλά, και απλά τα λένε και αυτό δεν ξεκίνησε. Έχουμε το Πάνε και τα κορίτσια και ζητάνε συγγνώμη και λένε δε φεσκέ η κοπέλα μήτσα, εγώ κάποιοι λέει μία και κάποιοι διακριτικά κι αυτά. Ο τύπο να καταλάβει η φάτατο ήταν σαν τον άλλα σε ψηλό, έχει κεφάλι καθαρεί στόφαντα. Πάνε μέσα να κάνουμε καταγγελία στο αθματίο τη Και μα λέει ο Σταυμάρχη ότι αφού μη του έχουν κάνει άλλε τρει φορέ καταγγελίε, αλλά έχει πολύ κάτι έχει λέει και πάντα τη γλιτώνει. Ξέρω αν θέλει να σου δώσω τίποτα στη φυσία να το ψάξει. Τι να μου δώσετε, Δημήτρη, μου τι θα κάνω, Τυρουφιανιά θα κάνω. Τόπε, εσύ θα το βάλω, Να ακουστεί. Αφού η άχρησαι ισορροή κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βάλει με τη Μέρκελ και με όλου αυτού τουλάχιστον να απολύσει το χρυσαυγίδι οδηγό. Σου λέω καθαρά, Η πάντα και η συμπεριφορά του ήταν καθαρά φασιστική. Φενταράκι μου λαμπρό. Φτέκε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα, σπουδάω, να τους δω τα πράγματα. <συρώ> <συρώ> <συ> <συρώ> Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωσης. Για σας λέτε. μια καλή είδηση ότι οι προβλέψεις μας για το τρίτο εξάμηνο είναι πολύ καλύτερες από αυτά που υπολογίσαμε το Αύγουστο Σας είπα ποιο είναι ο βασικός μας στόχο ή θα το καταφέρουμε μαζί είτε θα αποτύχουμε μαζί Οφείλουμε Όπως είπα και πιο πριν έχουμε στο μυαλό μας Ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική